Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para canuto de hachís. No Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Obavos. No hay chinas, no hay chinas soy! No hay chinas, no hay chinas hoy. Obavos. Για είναι. Είναι. είναι καλό πράγμα. Μάτο και ο άδονη. Καλώ ήρθε και ο άδονη. Ο υπουργό αναπτύξω αυτή τη χώρα όπου χτέ έφερε στη Βουλή το νομοσχέδιο που πριν δύο χρόνια βρίζανε. Το νομοσχέδιο, το ΣΥΡΙΖΑ όσου υποστήριζαν τη φαρμακευτική κάναβη. Ε, και γενικότερα είχανε μια στάση τότε πολύ εθνοπατριωτική διότι έπρεπε να πουλήσουν σανό Και αγοράστηκε αυτό ο σανόνα ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα. Όσο κανένας άλλος ανό όχι είχε αγοραστεί και ο ανό των πρεσπών. Αυτά τα δύο, για αυτά τα δύο, η Νέα Δημοκρατία ε, τότε ξεπούλησε. Πραγματικά έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ στι μεν πρέσπες για προδοσία. Εδώ για μπαφόπληκτου, χασισόπληκτου και γενικώ όλα αυτά που λέγανε τότε. Και τώρα ήρθανε να ζητήσουν συγνώμη, ταπεινά και να πούν ότι κάνανε λάθο. Κανένα λάθο δεν κάνανε. Ξέραν πολύ καλά τι. Σημαίνει φαρμακευτική κάναβη, απλά πουλούσαν. Είναι έμποροι, απαταιώνε και έπρεπε να συμπεριφερθούν έτσι στη δεδομένη στιγμή. Και τώρα, με σκυμμένο το κεφάλι, είπαν, παραδέχτηκαν, παραδέχτηκε χθε στη Βουλή ότι έκανε λάθο. Το βασικό επιχείρημα ποιο ήταν, ότι άλλα έλεγε η Νέα Δημοκρατία το 2018, και άλλα λέει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Λοιπόν, θέλω να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινεί. Ναι, είναι η απάντηση. Λάθο κάναμε το 2018. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να χάνουμε χρόνο για να επερεπιζόμαστε κάτι που αναγνωρίζουμε ότι είναι αναντασμένο. Λοιπόν, το 2018 δεν ήμασταν ανόρυμοι να αναγνωρίσουμε τις μεγάλες προοπτικές που έδινε η φαρμακευτική κάναβη ανάπτυξη της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Στην πορεία του χρόνου, απεδείχθηκε και μας βοήθηκαν κάποια στοιχεία που θα φέρω τώρα στη συζήτηση, να δούμε ότι ναι, αυτή είναι μια αγορά στην οποία η Ελλάδα μπορεί να συμμετάζει. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και μπλα μπλα. Δεν ήταν όρημη πριν δύο χρόνια. Ορίμασαν ξαφνικά μέσα σε δύο χρόνια. Δεν ήταν όρημη, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία τότε να ψηφίσει και να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα. Μια χαρά όρημη ήταν. Ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται. Κοροϊδεύουν. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Πιάνει αυτό. Τσιμπάει πάρα πολλοί κόσμο. Και τώρα, όλοι οι δεξιοί που τότε λέγανε ότι ο Καρανίκας και το Μαξίμου και τα τασάκια, θυμόσαστε, γιατί υπήρχαν και κάτι τέτοια. βρωμούσαν οι κουρτίνες στο Μαξίμου Μπάφο γιατί κάνανε όλη μέρα και όλα αυτά τα ανα... κάνανε τη γνωστή αναπαραγωγή και ήταν ένα επιχείρημα ηθικής υπεροχής της Νέας Δημοκρατίας που δεν κάνει τέτοια. Τώρα το ψηφίζουνε, το φέρνει και όχι μόνο αυτό, δοξάζει και δικαιώνει και τον Καρανίκα. Δεν αναφερθήκατε και εγώ θέλω να δείξω και μια πολιτική γενναιότητα εδώ, γιατί μου αρέσει και ζωή να είμαι πάντα ειλικρινή. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στη συζήτηση και τη θετική συμβολή του κυρίου Καρανίκα. Ο Ισού Χριστός Αθηνικάη, είπε σαν μουσικό. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο με το οποίο έχουμε προφανώ σοβαρέ πολιτικέ διαφορέ και έχουμε δημόσια συγκρουστεί ιδιαίτερα πολύ. Όμω για την περίπτωση τη φαρμακευτικής κάναβη, για την προσπάθεια να νομοθετηθεί και να ανοίξουν οι δρόμοι στην ελληνική αγορά. Εγώ θέλω να πω, πολίτες Λιδιουνής. Η παρουσία του κυρίου Νίκου Καρανίκα ήταν εφεντική. Χριστέ μου τι ακούω και δεν έχω κατά τα μαζί μου. Και το γεγονός ότι πολέμησε γι' αυτό. Και πολεμάει αν θέλετε ακόμα και σήμερα τον τιμά Ο Ξεκαθαρίσουμε, αν όλοι συμφωνούμε σε ορισμένα βασικά πράγματα σε αυτή την αίθουσα. Το χασίς είναι ναρκωτικό. Η κάναβες είναι ναρκωτικό. Είναι απαγορευμένο. Απαγορεύεται η χρήση το απαγορεύεται η πορεία του, απαγορεύεται η καλλιέργεια του. Το έχουμε καταλήξει αυτό, είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Και εδώ ο Ματσό βορίδης από τότε, δύο χρόνια πριν στη Βουλή, που τα έλεγε έτσι καθαρά, δεν υπήρχε περίπτωση η Ν.Δ. να πει τα αντίθετα και έλεγε εδώ όλα αυτά... Το για το δεξιό κοινό, οι ψηφοφόροι χειροκροτούσαν. Θα τα ψηφίσει ο Βορύδης τώρα αυτά. Ο Βορύδης, ο Μάγκας, με το ύφο που ακούσατε θα ψηφίσει. Το κόμμα του γενικότερα το φέρνει ο συνάδελφός του. Υπουργό φέρνει αυτό που κατηγορούσε ως ναρκωτικά, ως απαγορευμένα, ως παράνομα και διάφορα άλλα τέτοια γιατί ήθελε να τα ξεκαθαρίσουμε ο Μάκης Βορύδης. Και καλά αυτή είναι και επαγγελματίε οι δύο και ο Άδωνη, ο οποίο και τη γενναιότητα και το θάρρο να αναγνωρίζει την κολοτούμπα, την παρουσιάζει ω πολιτική γενναιότητα και ω πολιτικό θάρρο. Καλά αυτοί είναι και νοήμονες και κάνουν μια δουλειά, το καταλαβαίνουμε. Ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και συνάδελφο δημοσιογράφο Γιάννη Λοβέρδο, δεν είχε καταλάβει ότι κάποια στιγμή θα γίνει η κολοτούμπα, γιατί δεν τα πιάνει όλα αυτά, και έβγαινε τότε και έλεγε. Κύριε Καρανίκα, αν θέλετε να κάνετε μαστούρα, αν θέλετε να πάρετε μπάφο, σπίτι σα. Όχι στο Μαξίμου. Το Μαξίμου δεν ανήκει σε εσά. Το Μαξίμου ανήκει στον ελληνικό λαό, ανήκει στη χώρα μα, στην πατρίδα μου. Αν εσεί είσαστε άπατρη, σπίτι σα. Κύριε Τσίπρα, σήμερα, τώρα πρέπει να τον πετάξετε έξω με τι κλωτσιέ τον κύριο Καρανίκα. Εάν δεν το κάνετε, είσαστε κι εσεί όμοιο αυτού. Πολύ φοβάμαι ότι είναι. Ο μπάφο στην εξουσία. Λέκα λε καλή παπτονή, καλή Ο πάφο στην εξουσία. Σε καλλιτάλι μπαράτο. Έκαλεγα Η μαστούρα στην εξουσία. Κάθονται Κάθο δεν παραστρώνονε και παίρνουν αποφάσει και νόμους μου για το μέλλον τη πατρίδα μα για το μέλλον το δικό σα και το δικό μα. Ποτέ σε καμία χώρα, σε καμία πολιτισμένη χώρα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Να κοροϊδεύει ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, το δεξί του χέρι, ο φίλος του, να κοροϊδεύει τους καρκινοπαθείς και να τους λέει αντικαταστήστε την χημιοθεραπεία με μπάφο, με χασίσι. Τέτοια προσβολή. Τέτοια προσβολή. Τέτοια προσβολή. Τέλειο παίξιμο. Αυτό στο τέλο είναι καλό. Όταν θέλετε κι εσεί να δώσετε δραματικό χαρακτήρα, θα βρείτε τη φράση. Εδώ η φράση είναι τέτοια προσβολή. Τη λέμε τρει φορέ πάντα. Στην αρχή, χαμηλόφωνα. Τέτοια προσβολή. Όπω το είπε ο Λοβέρδο, μετά ανεβάζετε δύο κλικ και μετά ε, το τονίζετε πιο έντονα για να φανεί το δραματικό του πράγματο. Πεκτικά είναι πάρα πολύ καλό. Κατά του Καρανίκα, αυτόν που τίμησε και δικαίωσε ο Άδωνη Γεωργιάδη χτε. Αυτά τα έλεγε ο Γιάννη Λοβέρδο ότι κάνουν μπάφου. Στο Μαξίμου, όλα αυτά ανακύκλωναν. Αυτά ακούγαν και οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία. Διάλεξαν ω καθαρού και ψήφισαν του άριστου τη Νέα Δημοκρατία και με τον ίδιο τρόπο που ψήφισαν του πατριώτε τη Νέα Δημοκρατία και το σκοπιανό μακεδονικό. Και τώρα έχουν καταπιεί το ένα, θα καταπιούνε και αυτό εδώ μια χαρά. Κανονικά, γιατί τα λέει το κόμμα και τα λέει η άριστη κυβέρνηση. Ευτυχώ, μένει εκτό όλων αυτών ο Βελόπουλο, ο οποίο πάντα είχε πιο καθαρέ θέσει.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 Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο, να πάρει κάτι και η Ελλάδα. Εγώ δεν θα τα κάνει αυτά, είναι τη αναπτύξεω. Μιλάει κάθε μέρα με. Διάφορου από όλες τις γονέ του πλανήτη, Φαντάζομαι θα μιλήσει και με του υπευθύνου του Μαρόκου και αφού τον συγχαρονού που το πάει πάρα πολύ καλά η Ελλάδα στην πανδημία, γιατί έτσι ξεκινάμε όλοι με συχαρητήρια. Μετά θα γίνει αυτό που ζητάει ο Βελόπλος, γιατί το κόμμα της ελληνικής λύσης έχει συγκεκριμένε προτάσεις. Είμαστε στην εποχή που η Ευρώπη νομεί το χασίς, να καλύψουμε που μπιστάμε και πάντα αγαπαγό τσιγάρο σε εδώ. Δηλαδή τι λογικέ είναι αυτέ. Εμεί τι λέμε, λοιπόν, να νομοποιήσουμε το Χασί. Και το καμπλισμο που κουτάρουμε να φυτεύουν όλα και να ανακαλύψουμε καθέσα από ο Εμεί τι λοιπόν, να το χασί και που κουστάρουμε, να όλοι και να από ένα προτάσει ελληνική λύση. Όπω λέει και ο ίδιο, ρωτάει γιατρού. Έχουν επιτελείο γιατρών μέσα στο κόμμα και δεν τα λέει έτσι από μόνο του. Υπάρχει επιτελείο από πίσω που επεξεργάζεται θέσει, προτάσει, τεκμηριώνει, μελετά και βγαίνει στη Βουλή και τα ανακοινώνει. Ακούσαμε λοιπόν τον Άδωνη Γεωργιάδη πριν να λέει ότι κάνανε λάθο, δεν το είχαν μελετήσει, δεν ήταν όρημοι. Μπράβο στον Καρανίκα που είναι συνεπής για τη φαρμακευτική κάναβη. Τι έλεγε λοιπόν πριν δύο χρόνια ο Άδωνη. Στο πάνελ του αυτιά τότε για το συγκεκριμένο θέμα. Ποιο! Θε να χρόνια να δω ποια είναι η πρώτη επένδυση που έχει φέρει ο, ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. δεν έχει φέρει καμία. Φραπόρτα, αεροδρόμιο, κόσκο, όλα Ο μπάφος! Η πρώτη επένδυση στην Ελλάδα. είναι Λέκα ο χασή. Λέκαλε καλή παπτιόν, Η πρώτη επένδυση που προδιαφημίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει στην Ελλάδα είναι ο μπάφος. Πολύ ταιριαστό για το ΣΥΡΙΖΑ. Ομολογώ είναι εξαιρετικά ταιριαστό. Πάει πακέτο με την ιδεολογία και την εικόνα αυτής της κυβερνήσεως. Τώρα που το φέρνει αυτή η κυβέρνηση το συγκεκριμένο, με τι πάει πακέτο με ποια εικόνα και ποια ιδεολογία και πια κυβερνήσεως και ποιας παρατάξεως 2.11.10.80 8.80 θα θέλαμε νεοδημοκράτε οι οποίοι είχαν πιστέψει τότε τον Άδωνη, τον Βορύδη με το πολύ έτσι σοβαρό ύφος και το, τους υπόλοιπου βουλευτές τον Γιάννη Λοβέρδο Και είχαν πιστέψει ότι δεν θα φέρει η Νέα Δημοκρατία, θα ήταν απέναντι στον πάφο και στην φαρμακευτική κάναβη. Τώρα που το φέρνει η Νέα Δημοκρατία και θα ψηφιστεί και θα γίνει νόμος, ποια ακριβώ θέση έχουν και πώ νιώθουν αυτοί οι νεοδημοκράτε. Πώ νιώθετε, 2.11.10.88.80, Έχουμε δει όλοι όσοι είμαστε στα social media, τη φωτογράφηση που έκανε ο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτης στον Ιερόβράχο τη Ακρόπολη προχτέ που ήταν η μέρα τη Ευρώπη, είχε αναρτηθεί δίπλα την Ελληνική Σημαία. Αυτή που κάποτε ήταν η ναζιστική και την είχε κατεβάσει σε εκείνο το σημείο, ο Γλέζο με το Σάνταν, είχε αναρτηθεί δίπλα στην ελληνική και η σημαία τη Ευρώπη. Αυτό το διάλεξε ω φόντο ο πήγε λοιπόν εκεί με του φωτογράφου και βγάζαν διάφορε φωτογραφίε, πατούσε πάνω στα μάρμαρα. Υπάρχει μια άλλη λήψη από άλλη γωνία που δείχνει τον Βαρβιτσιώτη να καμαρώνει σαν σκεπάρνι, γύφτικο ή δεν ξέρω εγώ τι, και να φωτογραφίζεται, να αποζάρει για να φτιάξει τι φωτογραφίε που θέλει για το. Το, το, τα το τασάι του την επικοινωνία του. Γενικότερα. Και επειδή έχει έρθει στο θέμα ο Βαρβιτσιώτης για όλο αυτό και επειδή βλέπουμε πόσο σέβονται την Ακρόπολη, όχι μόνο ο Βαρβητσιώτη και η ίδια Υπουργό Πολιτισμού με όλα αυτά που γίνονται στην Ακρόπολη, μα ήρθε στο νου και θυμηθήκαμε μια παλιά δήλωση του Βαρβιτσιώτη, του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, όταν ε, είχε ξεσπάσει η κρίση στα πρώτα χρόνια, 11-12 κάπου εκεί, που δεν μπορούσαν πολύ να ξεπληρώσουν τα δάνεια των σπιτιών και είχε κάνει μια πρωτότυπη και ε, πολύ σημαντική τότε πρόταση. Ακόμα. Και στο θέμα των ακινήτων, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη Δηλαδή να πληρώνουμε όλοι οι κάτοχοι ακινήτων ένα φόρο, ο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, με το που να μην είναι... Όχι, όχι, όχι, αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Εγώ θεωρώ είναι ότι είναι δίκαιο. δίκαιο. Αν το κληρώμε τι θέλετε να κάνουμε. Αυτό ακριβώ. Τι θέλετε να κάνω. Παλιέ καλέ στιγμέ από την λογική του βαρβητσιώτη να το πουλήσει. Αν δεν έχει να πληρώσει φόρο, να το πουλήσει. Και τότε ειδικά ήταν και πολύ εύκολο να πουληθούν τα σπίτια. Αυτή την πρόταση έκανε ο Μιλτιάδης τότε, βαρβητσιώτη. Πριν λίγο και νομίζω και τώρα ο κ. Χατζηδάκη ανακοινώνει, παρουσιάζει επισήμω στο περίφημο νομοσχέδιο. Έχει κινητοποιήσει ήδη στο κέντρο τη Αθήνα. Θα γίνουν και αύριο και τι επόμενε μέρε. Οργανώνονται, επεκτείνονται, μαζικοποιούνται, φαντάζομαι. Θα το δούμε όλο αυτό το θέμα πώ θα εξελιχθεί τώρα που έχουμε και το νομοσχέδιο, να δούμε τι λεπτομέρειέ του. Ε, αλλά υπάρχει ο πρωθυπουργό τη χώρα, ο οποίο κωδικοποιεί ο, ό,τι ακριβώ πρόκειται να γίνει, γιατί όλοι λένε ότι δεν θα πειραχτεί το 8ο. Πριν δύο-τρία χρόνια, σε μια ομιλία, ο Κυριάκο Μητσοτάκη είχε πει. Νέε μορφέ απασχόληση, νέα Κάνουν την εμφάνισή του. Αυτό το οποίο αποκαλούμε platform economy δημιουργεί ένα νέο, τελείως διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν περιβάλλον απασχόλησης. Και οι σημερινές αγορές εργασίας, κυρίως σε αναπτυγμένες κοινωνίες και σε κάθε τομέα υφίστανται βαθιές, θεμελιώδεις αλλαγές. Και δεν είναι υπερβολή, αν πει σήμερα ότι δεν βιώνουμε μια κρίση στην απασχόληση αλλά μια επανάσταση στον χώρο της απασχόλησης. Και αυτό το οποίο αποκαλούμε το κλασικό δυτικό ωράριο 9 με πέντε. Αυτό είναι μάλλον ξεπερασμένο. Αυτό είναι μάλλον ξεπερασμένο. Αυτό είναι μάλλον ξεπερασμένο. Χρειάζεται επιτέλου εργασία 7 μέρε την εβδομάδα, 365 μέρε τον χρόνο. Μπράβο! Πολύ σωστά τα λέει. Ε, το τελευταίο νομίζω πάει να εφαρμοστεί και με αυτό το νομοσχέδιο θα χρειαστούν και σε 5-6 χρόνια κανένα δύο ακόμα νομοσχέδια, γιατί αυτά έρχονται σιγά σιγά. Ρίχνεται ο σπόρο, κάθε νομοσχέδιο ρίχνει ένα, ένα σπόρο και το επόμενο έρχεται και το καλλιεργεί κανονικά και το προχωράει. Γιατί και το τωρινό νομοσχέδιο πατάει σε ένα άλλο τη κυβέρνηση Σαμαρά και Πασόκ παλιά. Ε, για τη διεθνείση του χρόνου. Μεσολάβη μια αριστερή κυβέρνηση, δεν το άγγιξε, εκείνο το όμοσχέδιο και εκείνε τι δύο τάξει, δεν πήραξε τίποτα, δεν ξήλωσε τίποτα. Και τώρα έρχονται να διαμαρτυρηθούν και αυτοί μαζί με όλου, Οκ. Okay, για το 8ω. Εδώ λοιπόν ο κυρία Κουμστάκη, αν είπα από το χρόνο έχει επίπεδο ξεπερασμένο το 8ωρο. Θεωρείται ξεπερασμένο στι σύγχρονη κοινωνίε, στην αντίληψη του άνθρου που δεν έχει δουλέψει ποτέ 8 όρο. Δεν ξέρει καν τι είναι. Δεν έχει κάτσε οκτώ ρε ένα χώρο. να μπει να βγει και να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο μία μέρα εγώ δεν λέω συνέχεια μία μέρα για να δει πώς μπορεί να νιώθει κάποιος με τη μία μέρα όχι καθημερινά δεν μιλάω για υπερορίες απλήρωτες δεν μιλάω για απλήρωτε, αυτό το οχτάωρο με συνε... αναβολές συνεχόμενες δεν μιλάω για τη συμπεριφορά εργοδότη δεν μιλάω για το τι γίνεται εκεί πέρα με τα διαλύματα και, και, και. τίποτα από όλα αυτά αλλά έχουν τη συνολική αντίληψη Ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, πρέπει να υπάρχουν ανισότητες γιατί η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να τα φτιάξει αλλιώ. Δεν τρέφω πάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Αφούκα! Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Όπω η εργασία για όλου είναι για εμά, αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Το 8 καταργείται. Αυτό είναι κακό. Γιατί είναι κακό, Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση καταργεί το οκτάωρο, καταργεί το οκτάωρο, καταργεί το οκτάωρο. Η ΕΣΚΑΠΕ, λοιπόν, από την Ισπανία σήμερα τεριαστό το κομμάτι παλιό, κλασικό, Υπογραμμίζει μουσικός όλα αυτά που άκουσαμε με τα πράγματα που είναι αντίθετα στην ανθρώπινη φύση. Αυτό πάτησε εκεί ο κυριάκο Μητσοτάκη για να μας πει ότι το 8 είναι ξεπερασμένο και πρέπει να γίνει κάτι άλλο διαφορετικό και τα έρχονται τώρα με τη μορφή νομοσχεδίου. Σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκο Γκάτσος και αν έχει γράψει, όλοι έχουμε τραγουδίσει, τραγούδια του διαλέξαμε ένα έτσι είναι λίγο πιο καλοκαιρινό. Οπότε αυτό τα επόμενα δύο λεπτά μας συνοδεύει. Η μη φταίνε το πορμίσο, Με τρεχόν πού κι άσε Αν πει μη κυστό, σε περιμένω να δει. Στεραντράβουν τη, το να Το και ρηπουλάν, τα Με να Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι Με φως να ντυθείς Με φως να ντυθείς Σε περίμενον αρτίς, περιμενατραμούδι που δοραμουν αρτίς ον ιρομου. Το καλο κερί που λάμπει τα στέρι <τ' αστέρι> με φως να δεις. Το καλο κερί που λάμπει τα στέρι με φως να δεις. Το καλο που λάμπει τα στέρι <τ' αστέρι> με φως να δεις. Αστέρι, με φως να δείχνεις Με φως να δείχνεις Με φως να, με φως να Έτσι λοιπόν το ράψαμε και το κεντήσαμε Βάλαμε ως περισσότερο Καλοκαιρινό άκρος, καλοκαιρινό τραγούδι γκάτσο, Θοδωράκη βεβαίω και το έχουν τραγουδήσει πάρα πάρα πολύ. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, το τηλέφωνο το είπαμε, το ξέρετε, ας το πούμε άλλη μια φορά 211 10 80 περιμένει 80 ε, Σας περιμένουμε από στολεις μέσα. Ρέντυπαπακηπαραπολιτικά.gr είναι, το... επίσημο... είναι το mail του σταθμού δικό μας αυτή την ώρα, το επίσημο site του ομίλου, Ελληνοφρένεια αυτό ήθελα να πω, είναι το Και στο YouTube μας βρίσκεται στο official και στο Facebook, στο κανονικό και της ελληνοφρενίας και στα podcast πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες δευθμίσεις. Περιμένουμε να πούμε κάτι και μα αποσυντονίζετε. Ακούμε τώρα για τα ταλέντα του Κικίλια. <ΣΣΣ> Ότι αλλάζει πάνε, ε Ο κύριο Κικίλια βοηθάει. Βοηθάει, είναι εξαιρετικό στην αλλαγή πάνε. Στην αλλαγή δηλαδή. Μισό ο... λεπτάκι. Ακούσατε και κάποιο άλλο ταλέντο, έχετε υπόψη σα κάποιο άλλο, γιατί εγώ είναι το μόνο που ξέρω. <ΣΣΣ> ναι, αλλά είναι το ξεκίνημα. Άγηρε και το μπάσκετ, ξέχασα. Τρομερός αμυντικός Και πολύ καλό στρατηγό με τα νοσοκομεία. Ο στρατό μου, κύριε Κούτρα. Ναι, αλλά άμα ξεκινάμε τι <ΣΣΣ> πάνε <ΣΣΣ> μέχρι τι εκλογέ, ποιο ξέρει τι άλλο Γι' αυτό σου λέει είναι το ξέρω. Ξύ... Γενικώ με τα σκατά τα πάει καλά. Λοιπόν, θα συνεχίσω στο ίδιο μού γιατί είπε σκατά. αλλά επιτρέπεται τώρα Σύριελ με τόση τηλεφέραση να παρουσιάζει του κοντικού το 67-66 για τι μέλσει, λέω. Ω παρακράτο και που πουλούσαν εκδούλεψου του πλούσου και Μα αν είναι δυνατόν. Πίνοε τα πράγματα τώρα. Ποιο είναι ο σκηνοθέ και στην αριογράφηση, τι είναι, τι κάνει κατέφνωα, πλέβρι, τι θα κάνει. Τι θα... κάνει δεν θα... Έχει... Ο πλέυρι μόνο. Εμεί είναι δημοκρατία που είναι φίλη τη χοντα. Τι κάνουν αυτοί θα το επιτρέψουν αυτό να λέγονται αυτά τα. Πράγματα. Εγώ δεν νομίζω πρέπει να... Να εκτείνε... μπορούσα να κάνω μια καταγγελία, μια ερώτηση το ΕΣΟΡΟΟΥ με απασχολεί τι Εγώ ε, νομίζω ότι έχουμε... υπάρχει πρόβλημα σ' αυτό Ο βελόπουλο. τι κάνει ο Βελόπουλος Ο βελόπουλο τι κάνει, κόβει καπίστρι αυτό Τι άλλο Ναι Συγκάλλει η αποστόλη, με ξεκόφανε Δεν το περίμενε να το σηκώσω, πήρες για το τούτος, κάνεις τη Καλέ, Καλά σου έκανα, λέγε τι θε. Θέλω να σου πω κάτι πρώτον. Μάλλον να το ακούσει ο κ. Κύλι. Στο, στο νησί μου στη Σκόβρε λένε για κάτι τέτοιο τύπο ότι είναι για το γάιδρο Καβάλα. Τα α, το, στο, το γο, πράτη, στο χωριό μου το... με λένε για τον σου Καβάλα, αλλά όχι. Okay. Ναι, α, δεν ήθελα, ήθελα να το πω προπαραδοσιακό. Όχι. Ναι, ανάλογα, αν είναι και το πιο λαγιέ, καταλαβαίνω. Ναι, Κάθε τόπο έχει τα δικά του. Ναι, άχωμα έκανα το Μπούρσο έχει αξία τώρα, άσε μα τώρα. Το κοκομίδι τον τον έχετε φάει. Έχει αξία, ανά, ανάλογα, Πάει πλεόνασμα ή όχι. Ε, ναι, σωστά για να Εσύ πόσο εθνικά υπερήφανος ένιωσες, που είδες την ημέρα τη Ευρώπη Μιχέσο τη στη μέρα μα δίπλα στην Ευρωπαϊκή Μιχέσο πάνω εκεί που πριν από 75-80 χρόνια πω θα είναι ο Σάντα μαζί με το Γλέζο κατεβάσαν την Ναζιστική. Και όλο αυτό σε background βαρβητιώτη που πατάει πάνω στα μάρμαρα, έτσι. Να τα λέμε όλα. Εγώ Παραδίπλα τα τσιμέντα. Αυτό ήθελε να συμβολήσει ο βαρβιτσιώτη. <σταλείως> τα πετά πάνω από τα μάρμαρα. Αυτό εγώ Ανίκω. είδα σαν εικόνα. Λοιπόν, όλοι όλη Όλοι συχαμάρα μαζεμένοι σε μία εικόνα. Να του χαίρονται αυτοί που τι ψηφίσατε ρε μα. <σταλείως> δηλαδή τώρα μπορούμε να πούμε, όντω με αποδείξει πια, ότι όντω η μενδόνη τα μπάζωσε τα μάρμαρα. Βλέποντα τον βαρβιτσιώτη δηλαδή πάνω σε αυτό. Μιλάμε αναγούλα. Αναγούλα. Άνα εσύ. Αναγούλα. guinea ne yana i gula anulà ui sanula ne yana i gula ref ti nap ta pino la whisky che coca cola rapino na signòmi ne ela ya Πήρε να κάνω λίγο και του Ρουφιάνου, ρε γαμπά, τη δρέλα μου. Κάνε, έβαλε. Λοιπόν, όταν έβαλε αυτόν τον ευλογημένο. Ευλογημένο να είναι με τσοτάκι που μα άφησε μετά από 6 μήνε να πίνουμε τα φωτά μα. Ο ευλογημένο, όταν τα λέει αυτά, ζωντανά, να του δει. Στραβοκουπιέται κιόλα. Κάνει το σταυρό του και μετά λέει ο ευλογημένος. Αλλά έχει και μια δικαιολογία. Μα έχουν δύο δικαιολογίε. Πρώτον, είναι σαιρέω και δεύτερον, είναι Έχει πλήρη άλυφη για ό,τι να πει. Μποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Θα ήθελα να απευθύνω προς τους μπουρζουάδες, κεφαλαιοκράτες, ματαιόδοξους και υπόλοιπου γραμματείς και φαρισαίους πώς είναι δυνατόν ένας λαός, ο οποίος έχει κατακριωγηθεί από τους φασιστογερμανούς, ο οποίος έχει εμφανιστεί στα κρεματόρια, να κάνει τα ίδια σε έναν ανίσχυρο λαό που λέγεται Παλαισθυνιακός λαός. Διαντρέπονται λίγο οι πούτυντες. Ας το Ο μπάθος. Ο μπάθος, ωραίο είναι, λεγαρά είναι, είναι καλό πράγμα Ορίστε, μας τα φέρνουν στα σπίτια μας, στις γλάστρες μας Ο Άδωνης εδώ, Υπουργός Ανάπτυξης Ειδήσεις τώρα απ' την Ελληνική Αστυνομία είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος δημοσιογράφος Μάχη Με μικροποσότητα χασίς πιάστηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης μετά από έλεγχο της αστυνομίας. Ο Υπουργός είχε κρυμμένα πέντε γραμμάρια χασίση μέσα στις σελίδες του βιβλίου που κρατούσε στο χέρι του. Το βιβλίο που είχε ιδιόχειρη αφιέρωση της Πέπης Τσεσμελή... Άλλο πέππι κι άλλο πρέπει βρίσκεται στα εργαστήρια της αστυνομίας για περαιτέρω έρευνα. Ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχτηκε ότι είχε το χασίσει για ιατρική χρήση και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος. Όταν συνελήφθη ήταν υπό την επίρρεια της κάναβης και φώναζε τα εξής συνθήματα. Καρανίκα, καρανίκα, είσαι το, είσαι το εν καρανί... Και «Κυριάκο Μητσοτάκη είσαι καβ***, λα. σου πληρώνω όλα τα νάβλα για να γίνουμε όλοι τάβλα». Τέλος, αυτό. Εκτακτή είδηση έχουμε τώρα, μόλις άλλαξε την πάνα του μορού του ο Βασίλης Κικίλιας με επιτυχία. Ο Υπουργός με το γνωστό αποφασιστικό του ύφος και με εξειδικευμένη γνώση ξεκόλλησε τη χρησιμοποιημένη πάνα, την δίπλωσε με προσοχή και την απομάκρυνε. Έπλυνε με επιδέξιες κινήσεις το μορό και με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις φόρεσε την καθαρή πάνα καταφέρνοντας να κολλήσει τα αυτοκόλλητα σωστά. Μετά την επιτυχία. και αυτή έκανε δηλώσεις εξερχόμενος της οικίας του λέγοντας χαρακτηριστικά «όπως τα κατάφερα με την Πάνα, έτσι θα τα καταφέρω και με την πανδημία». Ω Καριάτιδα φωτογραφήθηκε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης για τις ανάγκες της επικοινωνιακή προβολής του. Σύμφωνα με δήλωση του ιδίου και μετά τον σάλο που ξέσπασε επειδή έκανε τη φωτογράφηση στην Ακρόπολη, αποφάσισε να αντικαταστήσει μία από τις Καριάτιδες. «Πιστεύω έτσι αναδεικνύω το αρχαίο πνεύμα και τη σοφία των προγόνων» μας δήλωσε ο υπουργό, ενώ αποκάλυψε και πώ ένιωσε που έστω και για λίγο έγινε καριάτιδα. Ήταν συγκλονιστικό. Κρατούσα το ταβάνι στο κεφάλι για μια ώρα. Ήμουν ακίνητος. Με τριγυρνούσε και μια γαμιζμένη μύγα, αλλά άντεξα. Πιάστηκε και το χέρι μου, αλλά δεν πειράζει. Μάλλον ήταν ότι πιο χρήσιμο έχω κάνει. Τόνισε ο Υπουργός. Άλλη μια εκτακτή είδηση τώρα, πριν κλείσουμε το δελτίο μας. Ο Βασίλης Κικίλλας πέταξε τα σκουπίδια. Με αποφασιστικές κινήσεις βγήκε από το διαμερισμά του, κρατώντα τη γεμάτη σακούλα σκουπιδιών. Την κράτησε με επιτυχία σε όλη τη διαδρομή του Ασανσέρ, βγήκε από την πολυκατοικία, με το διαπεραστικό του βλέμμα εντόπισε τον κοντινότερο κάδο, κατευθύνθηκε προ τα εκεί, πάτησε με το πόδι, όπω ο Armstrong έκανε το βήμα στο φεγγάρι, άνοιξε ο κάδος και πέταξε μέσα με μία βολή τη σακούλα των σκουπιδιών. «Ήταν το πιο σημαντικό καλάθι της ζωής μου. Έχω μάθει να δίνω σκληρές μάχες και να κερδίζω», δήλωσε αμέσως μετά καταχειροκροτούμενο από γείτονες και συνεργάτες ο Υπουργός. Καιρός. Καιρός όσοι υποστηρίζουν δολοφόνους κρατών να το κάνουν με μεγαλύτερο τάκ. Ένα από τα reality που παίζεται αυτή την εποχή είναι η φάρμα. Δεν την έχω δει ποτέ, φαντάζομαι τι μπορεί να γίνεται γιατί είχε και παλιά φάρμα, αλλά μέσα εκεί ένας από τους παίκτες ήταν ένας διανοητής του καιρού μα, ένας άνθρωπος της τέχνης, ο Στράτος Τζόρτζογλου, ο οποίο έχει φύγει πια από τη φάρμα, τον πέταξε έξω το σύστημα εκεί και μίλησε σε κανάλι για τη φάρμα και κατέθεσε στο δημόσιο λόγο συγκεκριμένη πρόταση. φάρμα φαρμαίαταν ένα απα τα ούτερα τεχνίδια όχι μόνο σωματικού διαγωνισμού γιατί δεν μάρει σελεξιανταγωνισμός όχι μόνο διανοητικού όχι μόνο ψυχικού πνευματικού νομίζω ότι θα πρέπει να διδάσκετε σε όλα τα σχολία γιατί τα παιδιά να μπορούν να λαμβάνουν σε μια κατάσταση γιατί να γνωρίζουν μπορούν να μαθեն να συνδιώνουνε γιατί είναι σαν μια οικογένεια Υπάρχουν διαμάχες, αγάπες, συμφιλίωσεις. Έτσι λοιπόν η πρόταση είναι ότι η Φάρμα, σύμφωνα με το στράτο Τζόρτζογλου, πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία. Εμείς ετοιμάσαμε το πρώτο μάθημα από την παρουσία του Τζόρτζογλου στην Φάρμα. Τώρα σύνα σου μη κάνει! Ένα δει με αυτό Έτσι, δείξει ο ΣΥΑΣΙΑΚΙΑΚΙΑΚΙΑΚΙΑΚΙΑΚΙΑΚΙ� Κάμψε το όλο! Ρε καρφή! Ρε προδότη! Κι εγώ σαν φίλο μιλάω και φωνάζω, Μιχάλη, Θα μ' ακούσουν οι πέτρες! Όποιος μιλάει για μένα, έχει να κάνει με μένα! Και το λέω χαρούμενα! Είς! Δεν πιάνουμε έτσι στο στόμα μας, κανένανε! Δεν περνάει έτσι! μας. Ερωτήσεις κάνω, Μιχάλη μου, Καλώς. μη φωνάζεσαι παρακαλώ. Δεν θέλω να μου μιλάτε έτσι. Μη μου ξεχαμιλήσεις κανείς έτσι. Θα γίνει χάος. Παραγνωριστήκαμε. Με ευγένεια. Δεν είμαι φούλος κανένος. Αν δεν ξέρουν την ιστορία μου, να ξεστραβωθούν η αγράμματοι να μάθουν. Αυτό λοιπόν θα είναι το πρώτο μάθημα. Θα πηγαίνουμε στο σχολείο και θα είναι πρώτη ώρα. Έχουμε φάρμα. Και θα βλέπ Αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Αγόραρε, χέλι, ολοκληστρά. Αχμανάρι είμαι. <laughs> να σου πω, φέτο ο Γαϊτάνο βγήκε, ή δεν είχε έτσι τίποτα. να Δεν είχαμε, φέτο δεύτερη χρονιά χωρί Γαϊτάνο είμαι. <laughs> Όχι, ρε φίλε, πολύ στεναχωρήθηκα τώρα. <laughs> να σου πω, θέλω λίγο να απελευθερωθεί, μην περιορίζεσαι. Οι ώρε του λαού δεν χρειάζεται να είναι μόνο τετράλεπτε. Άμα έχει καλό υλικό, βγάζει κι άλλα. Γιατί? Γιατί μα λείπουνε. Θέλουμε να ακούμε πολύ τον λαό και να τον κατευθύνει εσύ. <laughs> να τον κατευθύνει. Ευθύνη, ξέρει τι εννοώ. Με τι τάπε σου. Σε μονοπάτια ζώρικα. Και <laughs> βρώμικα. Επίση, εγώ εντάξει, μπορεί να είναι προσωπικό αυτό, οι εκπομπέ τη Πέμπτη δεν μ' αρέσουν. Αλλά έχει ανέβει πολύ ο πύχη με τι ώρε του λαού. Έχει φτιάξει το πράγμα, να ξέρει. Οι εκπομπέ τη Οπότε... Πέμπτη, γιατί δεν σα Μαλάκα. Δεν είπα να σταματήσουνε. Απλώ δεν είναι σαν τι υπόλοιπε, ρε παιδί μου τώρα. Αν <laughs> Κάτι έχω κι άλλο να σου πω. Περίμενε. Στα νέα τη Ελλά. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων. Μερικέ φορέ. που ούτε αυτέ μ' αρέσουν, αλλά τέλο πάντων. μερικέ φορέ ξεχνά να φτύνει όταν αναφέρει ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Σε παρακαλώ να το διορθώσει. Αποκλείεται, αλλά οκ, okay, θα το έχω συμβεί. Αλλά Ναι, αφού σου λέω, έχω κάνει μελέτη τώρα. μερικέ φορέ το ξεχνά. Αλλά βάζει και κανέναν αιμετό. Όποτε αναφέρει το φαλακρό εκεί πέρα δίπλα. Τη ζηλεύει. Ζηλεύω, ζηλεύω. Εσένα παγαπάω και λατρεύω, ζηλεύω. Πολύ και τα σπάω και χωνεύω. Γιατί ακόμα θέλω να κάνω Τι λέμε σε πίσω Ναι ζηλέβω ρε μα λ** κάτι θες Δεν τρέπεζε Όχι ε Πού είναι οι φίλοι σου Οι φίλοι μου είναι σκέες στο σκοτάδι Οι φίλοι μου είναι κράβιες Στη σιώπη Οι φίλοι Στο σκοτάδι Αλήθεια. Ναι, ναι. Είναι πολλές ή είναι μία. Είναι πολύ. Είναι και κραυγές στη σιωπή. Άλλοι. Εντάξει, άντε. Χαιρετώ. Όλα καλά. Μια χαρά. Ναρκωτικά πάλι. Ε, μου έχει ζώσει την ευθεία φορά, δεν θυμάμαι. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Με μέτρο όμως ρε φίλε. Όλα καλά. Προσπαθώ για, για Άντε.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 Παρακαλώ. Βρε μαλάκα, έχει εδώ πάλι. Ναι, ρε μαλάκα, εγώ είμαι, τι θε. Γιατί μου σαμποτάρει το ραντεβού, μπορεί να μου πει. Γιατί είπε αυτά που σου είπα να μην πει. Γιατί είπε ότι δεν θέλω μόνο για ξεπέρα, γιατί τα είπε αυτά. Ε, γιατί ισχύουν, είμαι ειλικρινή. Είσαι, πάντω και εκείνη ήταν ειλικρινή, έτσι. Ά, είδας, καλά, εσαι, α, η δασκάλα, εσύ είσαι. Ποιο είναι ο χιόνι ο τόρναδόρο. Αυτόν που έβγαλε την Δετάρτη. Αυτό ο γκόρνο θέλει να σε γνωρίσει. Αυτό νομίζω θέλει να σε αφιστικό και να σε αφήσει. Ναι, το ίδιο λέμε. Α, δεν έχει πρόβλημα. Ο okay. Ε, ποιο άλλο μπορεί να είναι! Συναντηθήκατε, έγινε το φικιφίκι. Έχει γίνει ήδη το φικιφίκι. Ωραία, παιδάκι μου, πα μπράβο αγόρι μου, μπράβο, γήπα! Τσιου, τσιου, τσιου! ζηλεύει, τι λέει, γιατί με σαμποτάρη, γιατί? Τη θέλεις ο σου, τη θέλει Όχι, δεν έχω πρόβλημα, δίνω, δίνω. Δηλαδή τα να τα πάρει. κάτι και σε τι κάνω. Πάρε, πάρε, πάρε. κάτι. Τι θα Γιατί έτσι, γιατί. Δεν μπορεί, τί, τι να σου πω, Ένσαι θεκτοδός. Συγνώμη, Έχει καλό ρεύμα το, το παντό, έτσι. Ε, έχει το ξέρω. Πέρα από όλοι το έκανε στο εμβόλιο. Όχι ακόμα, δεν έχει ανοίξει για την ηλικία μα. Α, δεν έχει ανοίξει. Γιατί εις, μου φαίνεται που χάνει λάδια τώρα τελευταία και νόμιζα ότι αρχίσαν οι παρενέργειες, Ότι το έκανε. Όχι, είναι από άλλα αυτό. Α, είναι από άλλο αυτό. Εντάξει, εντάξει. Α, τι γεια, τι ήπει, Τ Ο Πάθος. Ο μπάθος. Ωραίο είναι. είναι. είναι. καλό πράγμα. Για τα αρχικά σχόλια που κάναμε για τη Νέα Δημοκρατία, που τότε κατηγορούσε και έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ, τελικά φέρνει η ίδια το νομοσχέδιο και τη φαρμακευτική κάναβη, ο Θοδωρή να σ' ακροατήσει, έγραψε. «Τουλάχιστον ωραία εξυπνάγια, οι δεξί ζητάνε συγνώμη». Τα ούγκανα που ψηφίζεις εσύ είδες να ζητούν ποτέ για τις 100 κολοτούμπες που κάνανε. Ε, αυτά που ψηφίζω εγώ δεν κάνουν κολοτούμπες. Πρώτον, μάλλον εννοείς το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Για το πρώτο κομμάτι τώρα, τουλάχιστον ρε και δεξίζει τα ανε Φαντάζομαι είστε από αυτού που είχαν πιστέψει ότι δεν θα συνεχίσει τη συμφωνία των προσπών και δεν θα φέρει τη φαρμακευτική κάναβη. Το κατάπιε και τώρα είσαι ικανοποιημένο με τη συγνώμη που ζητάνε γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώ. Και στην πλασάρουν ω συγνώμη, την κολοτούμπα του. Σου φτάνει αυτό. Ενώ τότε του ψήφισε για να μην ακούσει συγνώμη ποτέ, αλλά τώρα την ακού και τη δέχεσαι. Οκ, okay. περαστικά. Θα πάμε λίγο παραπάνω. Φεύγουμε από τη χώρα. Ξεπερνάμε και τα Σκόπια. Πάμε στην Τσεχία. Στο Μολδάβα, τον ποταμό. Σαν σήμερα έφυγε ο εθνικό συνθέτη τη Τσεχία, ο Μπέντριχ Σμέτανα. Δυναμώστε λίγο το ραδιόφωνο. Σιγά σιγά το αφήσαμε αρκετά Ωραίες μουσικές μας έρχονται από πάνω Από την ε, Τσεχία ε, Κάπως έτσι κάπου εδώ Φτάνουμε στο τέλος το τρίτο μέρος του λαού Βεβαίω. Μας πάει στο ακριβώς τη ώρα. Αμέσως μετά μαγκαζίνο τα υπόλοιπα Εμείς αύριο γεια σας Έλα, λέτε Έλα μωράκι μου και μην άρχισε να πεις ε Έλα μωράκι μου Αλλά θα πω μετά Έλα μωράκι μου Αυτέ parto πάρ' Να σου πω αγορι μου, τώρα που θα βγει αυτό το καλό τον νομοσχέτο του Χατζιάκι. Πολύ καλό. Πολό. Καλό, Με τη ρύθμιση που φέρνουμε, εμεί περασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα, όχι του Μανού του Χατζιλάκη, του καλού του Χατζιάκι αυτό εδώ. Όχι και του ten... καλού του κωστή. Ναι, του καλού, αυτό είναι ο καλό. Α, ο κοστή είναι ο καλό. Εβέβαια. Να σου πω, γιατί δεν κάνετε δεν κανονίζετε να κάνετε 4-5 ώρε εκπομπή κάθε μέρα και την παρασκευή να κάθεστε που λέει και ο φατόπουλο. Πιστεύω. Oh. Γιατί 4-5 είναι δυσανάλογο Την Παρασκευή μια ώρα εκπομπή θα είχαμε Άρα ο Φιλ μια ώρα μέχρι την Πέμπτη <Δεπότε> όχι, όχι, όχι. όχι Όπω ευολεύει 4... εσένα. 4... Λοιπόν, <Τι> ημέρα... Δευτέρα με Τετάρτη κανονικά, Πέμπτη, 2ωρο Παρασκευή, φυλάκια. Όχι, όχι, όχι. Θα κάνετε. Ή όχι, ρε, μαλλικά, έτσι θέλω εγώ. 4 ώρε την ημέρα και θα τα βάζετε στον κουμπαρά να πάτε να μαζέψετε ελιέ μετά το, το καλοκαίρι. Πιανού ελιέ. Δεν έχουμε δικέ μα. Μπορώ να δανειστώ ελιέ, επειδή έχω μια άδεια από τη δουλειά που το δούλεψα παραπάνω, να δανειστώ λίγο τι ελιέ <Τι> σα. <Τι> <Τι> <Τι> Να σου πω κάτι. Συγγνώμη, εσύ το καλοκαίρι μαζεύει τις ελιές Δεν ξέρω πότε τι μαζεύουν. Στον Νοέμβρη, παιδί μου. Α, okay, εντάξει. Θα πάρει άδεια το καλοκαίρι. Εσύ, και άσχετο. Θε να πει την αλλαγή. Δεν ενημερώνεσαι. Όχι, δεν ενημερώνεσαι. Εσύ, εσύ άρα δεν έχει ελιές Εσύ να δω τι θα κάνεις Έχω δύο ελιές στον κόλογο. Να α, πω. Εχεί, για να τι μαζέψει. Ο πατέλη και του Σύριτσα, φιλεγάξει, είπε τώρα.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 Ε ναι, καταρχήν πες του του ότι τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά παίρνεις επιπλέον και στο δημόσιο παίρνεις παραπάνω λεπτά πες του του Αλλά έχει δουλέψει έξω για να ξέρει ο γύπτος. Έλα για. Μωρή, Λολοφριτζίτα, σε πέτυχα πάλι. Α, no, καλώς τα μούτρα. Το γυμναστήριακος είμαι, Μωρό. Yeah, yeah, μας κιόλας. <laughs> ναι, μα έλειψε κιόλα. Ναι, ναι, παλιωμαλάκια, σούληψα. Να σου πω, ρε Γιατί τα βάλε με τον Παπαδόπουλο, τ' άκουσα τώρα γι' αυτό σε πειρα. Τι θες ρε μαλκά, βλέπαμε κάνα που τα να, να κουνέται. Βλέπαμε να πούμε και κάνα αυτό, αφού δεν έχουμε να πάμε. Ένα η αλήθεια είναι ότι μόνο τέτοια βλέπαμε να κουνιούνται. Τι να κάνουμε, ρε Μαλάκι, γιατί. Απλά είχε καταντήσει η εκπομπή πασαρέλα για τέτοιου είδου ατραξιόν. Είναι ρε Μαλάκι, άρτο και θεάματα να πούμε μέσα. Είσαι... Ε, καλά, εσένα, η καλύτερη σου. Α σε που άκουγε Παπαδόπουλο και χερόσου να και αναπολούσε. Σκεφτόσου, μα... Άρε Παπαδόπουλο, έλεγε τώρα δεν έχει να πει για πλάκα αυτό κάθε Σάββατο. Λέτε σαν αναφορά. Κα... Άρτο, Πα... θέαμα και Παπαδόπουλο, η καλύτερη σου, εσένα. Ε, βέβαια, μα αυτά τα λαϊκά μεγάλα σαγόκαρα, πανταζί, γονίδι, αδαμαντίδη. Απ' τους μεγαλώσαμε εμείς και τα σπάγαμε. εσύ μαλάκα από το χωριό που ήρθε πήγε σε κανένα που τους κάλυπτε. Εμείς είχαμε στα πανηγύρια, αλλά κατέβαινε. Εε βλέπεις. Ε, ο, μα, είχαμε το μάγκα, ο Ζάχος. <ΣΣ> Άσο ρε γιατί δεν γάμισε να πούμε. Είχαμε χατζινικολιδάκι, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν είχαμε μπουζούκια, ωραία. εσύ είχατε, ρε μαλάκα τα πανηγύρια, ωραία, γιατί κακό είναι, δηλαδή. Όχι, Έχω κάνει δύο χρόνια παντάρω, να πούμε λαμία και εξάρτη, πέρασα γαμάτα στα χωριά με τα πανηγύρια, τότε που σπουτζίνο γινότανε. Μάισε. Ετσι ρε μαλάκα να πούμε, δεν στον BOOMBER! <laughs>